Μέρος Α. Τα αναπάντητα ερωτήματα της ανθρώπινης πορείας. Κεφάλαιο 1. Τι σημαίνει αναπάντητο. Η λέξη αναπάντητο χρησιμοποιείται συχνά με τρόπο ασαφή, σχεδόν αυτονόητο, υπονοεί έλλειψη γνώσης, καθυστέρηση ή αδυναμία. Στην πραγματικότητα, όμως, το αναπάντητο δεν είναι μία ενιαία κατάσταση, αλλά ένα φάσμα διαφορετικών μορφών αβεβαιότητας. Καθεμία με διαφορετική σημασία και συνέπειες. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να αποσαφηνίσει τι εννοούμε όταν χαρακτηρίζουμε ένα ερώτημα ως Αναπάντητο, η αποσαφήνιση αυτή είναι κρίσιμη, διότι από αυτήν εξαρτάται αν ένα ερώτημα αντιμετωπίζεται ως τεχνικό πρόβλημα προς επίλυση, ως θεωρητικό όριο ή ζήτημα που αποφεύγεται συνειδητά, χωρίς αυτή τη διάκριση, κάθε συζήτηση για γνώση. Επιστήμη ή κοινωνία παραμένει συγκεχημένη. 1,1 γνώση. Άγνοια και αβεβαιότητα. Η ανθρώπινη γνώση δεν αναπτύσσεται γραμμικά. Δεν πρόκειται για μια απλή συσόρευση πληροφοριών που οδηγεί σταδιακά στην πλήρη κατανόηση του κόσμου. Αντίθετα, η γνώση προχωρά μέσα από διαδοχικές αναθεωρήσεις, σφάλματα, απορρίψεις και επαναδιατυπώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο. Η άγνοια δεν αποτελεί απλώς την απουσία γνώσης, αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας κατανόησης. Η άγνοια αφορά όσα δεν γνωρίζουμε ακόμη, αλλά θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν γνωστά. Είναι το πεδίο της έρευνας, της παρατήρησης και της συστηματικής μελέτης. Ιστορικά, μεγάλο μέρος της επιστημονικής προόδου συνίσταται ακριβώς στη μετατροπή της άγνοια σε γνώση από τη δομή του ατόμου έως τη λειτουργία του εγκεφάλου. Η αβεβαιότητα, ωστόσο, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν δηλώνει απλώς έλλειψη πληροφοριών, αλλά αστάθεια στο ίδιο το πλαίσιο κατανόησης. Μπορεί να προκύπτει από αντικρουόμενα δεδομένα, από ανεπαρκή θεωρητικά μοντέλα ή από την αδυναμία ορισμού βασικών ενιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αύξηση των δεδομένων δεν οδηγεί κατανάγκη σε σαφήνεια, συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Η σύγχυση ανάμεσα στη γνώση. Την άγνοια και την αβεβαιότητα οδηγεί σε λανθασμένες προσδοκίες. Όταν κάθε αναπάντητο ερώτημα αντιμετωπίζεται ως απλή άγνοια, καλλιεργείται η πεποίθηση ότι ο χρόνος και η τεχνολογία θα δώσουν αναπόφευκτα όλες τις απαντήσεις. Το παρόν έργο αμφισβητεί αυτή την παραδοχή. 1,2 ερωτήματα χωρίς οριστική απάντηση. Ορισμένα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα όχι επειδή λείπουν οι πληροφορίες, αλλά επειδή δεν διαθέτουν οριστική απάντηση εκ φύσεως. Πρόκειται για ερωτήματα που αγγίζουν έννοιες όπως το νόημα, η αξία, η δικαιοσύνη ή η πρόοδος. Η απάντηση τους εξαρτάται από ιστορικά, πολιτισμικά και φιλοσοφικά συμφραζόμενα, τα οποία μεταβάλλονται διαρκώς. Για παράδειγμα, το ερώτημα «τι συνιστά πρόοδο» δεν μπορεί να απαντηθεί με έναν και μοναδικό τρόπο. Διαφορετικές κοινωνίες, εποχές και ομάδες δίνουν διαφορετικές απαντήσεις, συχνά αντικρουόμενες. Το ίδιο ισχύει για ερωτήματα που αφορούν την οργάνωση της κοινωνίας, τη σχέση ελευθερίας και ασφάλειας ή τον ρόλο της τεχνολογίας στην ανθρώπινη ζωή, ακόμη και στην επιστήμη. Υπάρχουν ερωτήματα που δεν επιδέχονται οριστική απάντηση με την έννοια της πλήρου και αμετάκλητης λύσεις. Η ύπαρξη πολλαπλών θεωριών για το ίδιο φαινόμενο. Η αδυναμία ενωπίησης διαφορετικών πλαισίων ή τα ενγενή όρια της μέτρησης δείχνουν ότι η επιστημονική γνώση δεν καταλήγει πάντα σε τελικές απαντήσεις, αλλά σε προσωρινές και λειτουργικές η αποδοχή ότι ορισμένα ερωτήματα δεν έχουν οριστική απάντηση δεν συνεπάγεται παρέτηση από την προσπάθεια κατανόησης. Αντίθετα, επιτρέπει μια πιο νυφάλια και όριμη στάση απέναντι στη γνώση, αναγνωριζόντας τα όρια της χωρίς να τα συγχέει με αποτυχία. 1,3 Ερωτήματα που αποφεύγονται. Μια ιδιαίτερη κατηγορία αναπάντητων ερωτημάτων είναι εκείνα που δεν απαντώνται όχι επειδή δεν μπορούν. Αλλά επειδή δεν επιλέγεται να απαντηθούν. Πρόκειται για ερωτήματα που θίγουν κατεστημένα συμφέροντα. Αμφισβητούν κυρίαρχες αφηγήσει ή απαιτούν αποφάσεις με πολιτικό και ηθικό κόστος. Σε κοινωνικό επίπεδο, τέτοια ερωτήματα συχνά αφορούν την κατανομή της εξουσίας, τον τρόπο παραγωγής και διανομής του πλούτου ή τα όρια της θεσμικής νομιμοποίησης. Η αποφυγή τους δεν είναι τυχαία, αποτελεί μηχανισμό διατήρησης της σταθερότητας. Ακόμη και όταν αυτή η σταθερότητα συνοδεύεται από ανισότητες ή αδιέξοδα. Στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα αποφευγωμένα ερωτήματα συχνά σχετίζονται με τις κοινωνικές συνέπειες της γνώσης. Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι μπορούμε να κάνουμε τεχνικά, αλλά αν και πώς πρέπει να το κάνουμε. Όταν η τεχνική δυνατότητα προηγείται της δημόσιας συζήτηση. τα ηθικά ερωτήματα τίνουν να μετατίθενται ή να υποβαθμίζονται. Η αναγνώριση των ερωτημάτων που αποφεύγονται είναι απαραίτητη για κάθε σοβαρή προσέγγιση των αναπάντητων, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα δεν είναι γνωσιακό, αλλά θεσμικό και πολιτικό. Η σιωπή δεν δηλώνει άγνοια, αλλά επιλογή, μεταβατική παρατήρηση. Η διάκριση ανάμεσα στην άγνοια, την αβεβαιότητα, την έλλειψη οριστικής απάντησης και την αποφυγή αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθούν τα επόμενα κεφάλαια. Μόνο εφόσον κατανοήσουμε τι είδους αναπάντητο αντιμετωπίζουμε κάθε φορά, μπορούμε να προσεγγίσουμε με σοβαρότητα τόσο τα ερωτήματα της ανθρώπινης πορεία όσο και τα όρια της επιστημονικής γνώσης.